Ο χειμώνας του 1905 ανήκε στο σκάνδαλο των φόβ, αλλά και στις αναδρομικές εκθέσεις του Σεζάν, που η μετατονισμοί του μοντιλασιών, έκανα να μοιάζει ο υπρεσιονισμός, όπως είπε ο Αντόρνο για τη φαινομενολογία, με κάποιον που ονειρεύεται πως ξυπνάει. Ένα ιδεώδες δόμησης αντιδικούσε ανοιχτά με τη διάχυση. Κάτι άρχιζε να αλλάζει. Εδώ όπως και στην απόμακρη Πετρούπολη, όπου βέβαια η κριτική ήταν έμπρακτη το 1905. Κάτι έψαγνε τα λόγια και τη μορφή του κατά της εργασίας του αρνητικού. Ακόμη και ο εξωτισμός, πάγια υπεκφυγή, έφερνε στο προσκήνιο αφρικάνικες μάσκες, ικανές να τον εκθέσουν. Εκείνο το χειμώνα, ο Πικάσο αφιερώθηκε στον πειραματισμό πλάθοντας σταδιακά το πρώτο πραγματικά νέο ιδίωμα της μοντέρνας τέχνης μέσω μιας πολυεπίπεδης, βαθιά μελετημένης προσφυγής στην παράδοση. Σταδιακά άρχισε να αντιμετωπίζει την ανθρώπινη μορφή με όρους πλαστικότητας, όγκου. Την απλοποίησε, την κατέτμισε στα ουσιώδη, σε λίγα μπλοκ, στη την, σε μια ολοένα λιγότερο νατουραλιστική μορφή. Το ελάχιστο στοιχείο φυσικής αναλογίας που αποδεχόταν το τόνιζε προκειμένου να υπογραμμίσει την ανεξαρτησία της τέχνης. Εγκαταλείπει την επαγγελματική α την πούμε έτσι τεχνική. Τα περιγράμματα και οι όγκοι των χρωμάτων τοποθετούνται με βαρβαρικό χαοτικό τρόπο. Σαν να αρνείται το αντίθετο άλλωστε θα ήταν ακόμη τότε αμέσως μετά τη Ρος και τη γαλάζια περίοδο παράλογο, σαν να αρνείται να δημιουργήσει την ελάχιστη εντύπωση σωματικής φυσικότητας. Οι γραμμές του δεν είναι πια φορείς ψευδεσθητικής πιστότητας, σε τι άλλωστε. Βρίσκονται απλώς εκεί, επάνω στον καμβά, για να κάνουν τη δουλειά τους, για να εγκαταστήσουν μια φόρμα, μια μορφή, ως αποτέλεσμα διερεύνησης της δομής. Αυτή η πειραματική πορεία αποκορυφώνεται το καλοκαίρι του 1907 με τις δεσπινίδες της Αβινιών, έργο κλειδί για τη μοντέρνα τέχνη, γύρω από τη δημιουργία του οποίου αναπτύχθηκε πλούσια μυθολογία. Είναι αλήθεια πως δούλευε για αυτό το έργο σχεδόν ένα χρόνο, κάνοντας σχέδια από το φθινόπωρο του 1906. Η πρώτη ολοκληρωμένη σύνθεση τον Μάρτιο του 1907, παρουσίαζε 7 φιγούρες σε ένα μπουρδέλο. Τις περίεκοψε σε 5, αφαιρώντας δύο ντυμένες ανδρικές φιγούρες, ένα σπουδαστή και ένα ναύτη, καθώς και κάθε άλλο θεματικό στοιχείο που παρέπεμπε σε εσωτερικό μπουρδέλο. Και συνέχισε να δουλεύει. Από 809 σχέδια και μελέτες απαρτίζεται η πορεία προς τις δεσποινίδες της Αβινιών. Το ενδιαφέρον είναι ότι δύσκολα μπορεί να τα βάλει κανείς σε χρονολογική σειρά. Μελέτες φυσιολογικής, ας πούμε, αναπαράστασης, εμφανίζονται παράλληλα με παραμορφωμένα σχέδια. Ωστόσο, θα μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε τη μέθοδο εργασίας του αν τη χωρίζαμε στη θεματική και τη μορφική της εξέλιξη. Ο ίδιος το κάνει, αν υποθέσουμε ότι γίνεται, στα σχέδιά του. Στις περισσότερες μελέτες του αγωνίζεται να διεισδύσει στη φύση της καλλιτεχνικής μίμησης. Πειραματίζεται με περιγράμματα που προσδιορίζουν το αντικείμενο ανακαλώντας την ήδη γνωστή εικόνα του και διερευνά τους δίδυμους πόλους της μίμησης, τη συνύπαρξη αντικείμενου και αναπαράστασης και, από την άλλη πλευρά, την πλήρη απουσία αναπαραστατικής αξίας στα ίδια τα μέσα. Η απάντηση που θα δώσει ο Πικάσο σε αυτό το πρόβλημα ήταν απάντηση μεγαλοφυΐας. Η μιμητική εικόνα είναι μια σύνθεση στοιχείων που υποκανονικές συνθήκες δεν συνυπάρχουν. Έτσι μπορεί κανείς να τα αναμίξει και να δημιουργήσει μορφές που μολονότι είναι εμφανώς κατασκευασμένες αν στο μυαλό μας είχαμε την παλιά μίμηση της φύσης Μόλον ότι είναι εμφανώς κατασκευασμένες, γίνονται αντιληπτές ως αναπαραστατικές. Η μέθοδος αυτή που απορρίθμιζε τους κανόνες οι οποίοι όριζαν την ευρωπαϊκή τέχνη και την αναγέννηση, εξελίχθηκε αρχικά σε συνεργασία με τον Μπρακ μεταξύ του 1908 και του 1911 στον αναλυτικό και στη συνέχεια στο συνθετικό κυβισμό, παγιώνοντας τη θέση ότι το έργο υπάρχει πλέον ως αντικείμενο καθεαυτό, αυτόνομα και δεν λειτουργεί απλώς ως απεικόνηση ή αντανάκλαση της πραγματικότητας. Έτσι, σύμφωνα με τον Κάλλας, γίνεται το οριστικό βήμα από την πιστότητα στην αυτοέκφραση που μετέτρεψε την τέχνη σε μια παρτίδα υποκατάστασης των υποκαταστάτων. Το ρήγμα στην αυτοαναφορά μέσα από το οποίο θα διακρίνουμε την πρόθεση να αρθεί ο διαχωρισμό τη αισθητική, η αισθητική ω διαχωρισμένο πεδίο, θέλω να πω, φαίνεται να κλείνει. Αλλά μόνο επειδή δεν κοιτάξαμε προσεκτικά. Οι δεσπινίδες της Αβινιόν αποτελούν το προγραμματικό μανιφέστο ενός ολοκένουργιου ιδιώματος, που πάνω απ' όλα αποσκοπεί στην αμφισβήτηση των συμβάσεων που έχει συσσωρεύσει η παράδοση της δυτικής τέχνης. Τόσο η χρήση των χρωμάτων που βασίζεται στην αντίθεση εντός μιας κατά μονοχρωματική μονοχρωματικής γκάμας, όσο και η χρήση των αξώνων και της προοπτικής, ως πηγής νοηματοδότησης, παραβιάζονται ως προς τη συμβατική τους κανονικότητα. Βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, τα σώματα ταυτοχρόνως προφίλ και αμφάς, ενώ χρωματικά μπλοκ χρησιμοποιούνται για να προκαλέσουν γεωμετρικές παραμορφώσεις. Ωστόσο, η μιμητική αναπαράσταση δεν εγκαταλείπεται πλήρως. Οι γραμμές και τα χρώματα δείχνουν εν τέλει απλώς γυμνές γυναίκες σε διάφορες τάσεις. Αυτή η προφάνεια εντείνει την πρόκληση. Ενώ η χρήση προσώπων που θυμίζουν μάσκες υπογραμμίζει τη σχετικότητα των προτύπων ομορφιάς. Η σύγκρισή τους με τις πιο αναγνωρίσιμες, ας πούμε, κεντρικές φιγούρες κάνει τις δεύτερες να μοιάζουν όμορφες παρά την παραμόρφωση που έχουν υποστεί. Η πέμπτη φιγούρα προσφέρει τη συνθετική ισορροπία. Άλλωστε, η κεντρική φιγούρα παραπέμπει στην Αφροδίτη της Μήλου, την επιτομή της πρότυπη γυναικείας ομορφιάς, ενώ ο αριθμός των γυναικών παραπέμπει στην κλασική ανεκδοτολογική ιστορία που θέλει το ζωγράφος Ζεύξη να επιχειρεί να πλάσει ένα ιδανικό μοντέλο της ωραίας Ελένης, συνδυάζοντας τα χαρακτηριστικά πέντε συγχρόνων του καλονών. «Όσο για τις παραμορφώσεις, η ομορφιά είναι πλασμένη από ένα στοιχείο αιώνιο, αναλύωτο, σε αναλογία που δύσκολα προσδιορίζεται, και από ένα στοιχείο σχετικό, περιστασιακό, που το συγκρατούν διαδοχικά ή από κοινού, η εποχή, η μόδα, η ηθική και το πάθος», έγραφε ο Μποντιλέρα. «Αλλά όλα αυτά παραμένουν εγκλωβισμένα στο φορμαλιστικό παιχνίδι. Ας κοιτάξουμε τώρα που τα ξέρουμε, γιατί αν τα αγνοούσαμε τίποτα δεν θα βλέπαμε, μήπω εν τέλει υπάρχει η ρογμή». Κάθε μελετητής του κυβισμού γνωρίζει πως πρόκειται κατ' ουσίαν για μια προσπάθεια να αποτυπωθεί πάνω στον καμβά, αρχικά, ο χρόνος. Κοιτώντας τον κυβιστικό πίνακα, βλέπουμε πολλές συγχρόνως όψεις του ίδιου αντικειμένου. Σαν να το κοιτάμε πότε από εδώ, πότε από εκεί. Δεν το ανασυνθέτουμε όμως νοερά. Παραμένει εκεί, μέσα στο χρόνο που κυλά, διαστρεβλωμένο πολλαπλό, κερματισμένο. Και είναι επίσης γνωστό πως ο κιβισμός έπεται τις περίφημης χρονοφωτογραφίας, που ο Ντισάν προσπάθησε να την αποδώσει στο γυμνό που κατεβαίνει σκάλες. Και πως την ίδια περίπου εποχή που ο Πικάσο και ο Μπρακ αποσύρονται στο Εστάκ, ο Αϊνστάιν βάζει το χρόνο στο κόλπο. Λίγο νωρίτερα, ο Φρόιντ εισηγείται την έννοια της απόθεσης. Και λίγο αργότερα, ο Προυστ βουτάει μια μαντλέν στο τσάι και απελευθερώνει έναν ξεχασμένο κόσμο. Η έννοια του χωρόχρονου κυκλοφορεί, θα έλεγε στην ατμόσφαιρα. Και ο τόπος εκδραμάτισης του επεισοδίου που ονομάζεται χωρόχρονος είναι το σώμα, το τυφλό σώμα ή πάλι το σώμα ενός υποκειμένου.